Και περνάμε τώρα στον 22ο λόγο Πέρι υπερηφανία. Καινοδοξία η προηγούμενη Υπερηφάνεια Αυτή η προσεχής Δια την ακέφαλον υπερηφάνεια Ακέφαλον εντός εισαγωγικών Η υπερηφάνεια είναι άρνησης του Θεού Εφεύρεσης των δεμόνων. Εξουδένωσης των ανθρώπων, μητέρα της κατακρίσεως, απόγονος των επένων, απόδειξη καρπίας, φυγατευτήριο της βοηθείας του Θεού, πρόδρομος της παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως στήριγμα των δαιμόνων, Φύλαξ των αμαρτιμάτων, η περιφάνεια είναι ο δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνια της συμπαθία. πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, και ρίζα της βλασφημίας. Δεύτερον, η αρχή της περιφανείας είναι το τέλος της κενοδοξίας. Μέσον η εξουδένωση του πλησίων η ανεδείς φανέρωση των κόπων μας, ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων και τέλος, η άρνηση της βοηθείας του Θεού, η εξύψωση της δικής μας ικανότητος, είναι η δαιμονική συμπεριφορά. Τρίτον, ας το ακούσουμε αυτό όλοι όσοι θέλουμε να διαφύγουμε από αυτό το βαθύ λάκκο συμπεριφανίας. Πολλές φορές το πάθος αυτό αγαπά και τρέφεται από τις ευχαριστίες που εκφράζουμε στο Θεό. Διότι δεν παρουσιάζεται τόσο ανεδείς ώστε απ' την αρχή να μας προτρέπει να αρνηθούμε το Θεό. Είδα άνθρωπο να ευχαριστεί το Θεό με το στόμα και να κομπάζει με το εσωτερικό φρόνημα. Περί αυτού είναι αψευδής μάρτης εκείνος ο Φαρισαίος, που έλεγε στο Θεό με απερπή καύχηση. «Ο Θεός ευχαριστώσει». Λουκάς Ιωταΐτα 11 Πέμπτον, όπου συνέβη πτώσεις, εκεί κατασκήνωσε η υπερηφάνεια, η διότι το δεύτερο είναι το προμήνυμα του πρώτου. Έκτον, άκουσα κάποιον αξιοσέβαστο άνδρα να λέγει η υπόθεση ότι είναι δώδεκα τα πάθη της ατιμίας. Εάν ένα από αυτά την ίηση, την αγαπήσεις ολόψυχα, αυτή θα αναπληρώσει τον τόπο και των υπολείπων ένδεκα. 7. Ο υψηλόφρον μοναχός αντιλέγει με σφοδρότητα, ενώ ο ταπεινόφρον δεν γνωρίζει ούτε να βλέπει τον άλλον αντιπρόσωπα. Δεν σκύβει το κυπαρίσι να βαδίσει στη γη ούτε ο μοναχός να αποκτήσει υπακοή. 8. Ο υψηλοκάρδιος άνθρωπος επιθυμεί να άρχει και δεν μπορεί ή μάλλον δεν θέλει να οδηγείται στην τελική απώλεια με κάποιον άλλον τυχόντα τρόπο. Ένατον Η παρυφάνης Κύριος αντιτάσσεται υπερηφάνις. Πρώτη επιστολή Πέτρου, πέμπτο κεφάλαιο, πέμπτο στίχος. Και ποιος μπορεί έπειτα να τους ελεήσει ακάθαρτος παρακυρίο πας υψηλοκάρδιος, δηλαδή υπερήφανος, γιονταέψιλον παροιμίες. Και ποιος θα κατορθώσει έπειτα να καθαρίσει έναν τέτοιο άνθρωπο. Πέδευση των υπερηφάνων είναι οι πτώσει. Σκόλοψ αυτών είναι ο δαίμων. Εγκατάληψης στους εκμέρους του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Και τα δύο πρώτα πολλές φορές θεραπεύτηκαν από τους ανθρώπους, αλλά το τελευταίο ανθρωπίνο είναι ανίατο. Όποιος αποκρούει του ελέγχου εφανέρωσε ότι το έχει τούτο το πάθος, ενώ όποιος τους δέχεται έχει ελευθερωθεί από τα δεσμά του. Ήταν το ενδέκατο περί περιφανίας. Και πάμε στο δέκατο. Αν όχι εξαιτία άλλου πάθους, αλλά από αυτό και μόνο έπεσε κάποιος από τους ουρανούς, πρέπει να εξετάσουμε μήπως και χωρίς καμία άλλη αρετή, αλλά με την ταπείνωση μόνο μπορούμε να ανεβούμε στους ουρανούς. Δέκατο τρίτο. Η περηφάνεια είναι απώλεια του πλούτου και των ιδρώτων των πνευματικών. Εκέκραξαν και ουκ ειν οσόζον. Επειδή ασφαλώς θα έκραξαν με υπερηφάνεια. Προς τον Κύριον και ουκ αυτόν ψαλμός γιονταζήτα. Επειδή ασφαλώς θα δεν απέκοπταν τι αιτίε των αμαρτιών κατά των οποίων προσεύχονταν. Δέκατον τέταρτον. Ένα πολύ γνωστικό γέρων εσημβούλεσε πνευματικά κάποιον υπερήφανο αδελφό. Και αυτός τυφλωμένος του λέγει. Συγχώρεσε με, Πάτορ. Δεν είμαι υπερήφανο. Και ο πάνσοφος Γέρων το αποκρίνεται. Και ποια καλύτερη απόδειξη θα μου έδινες του πάθου σου από αυτό που είπες, το ότι δεν είμαι υπερηφανός. Σε τέτοιους υπερηφάνους ανθρώπους προξενή μεγάλη ωφέλεια πακόή. Η σκληρότερη και α... ατιμοτικότερη διαγωγή και εκπαίδευση, καθώς και ανάγνωση των υπερφυσικών κατορθωμάτων των πατέρων. Ίσως έτσι να υπάρξει σε αυτούς του ασθενεί κάποια μικρή ελπίδα σωτηρίας. Δεκατον πέμπτον. Είναι ντροπή να καμαρώνει κάποιος για τον ξένο στολισμό. Ομοίως είναι εσχάτη ανοησία να υπερεφανεύεται κανείς για τα χαρίσματα του Θεού. Όσα κατορθώματα πέτυχε πριν γεννηθεί, γι' αυτά μόνο να υπερεφανεύεσαι, μας λέγει ο Άγιος τη Κλίμακος με κάποια ηρωνία δικαιολογημένη. Όσα λοιπόν πέτυχες πριν γεννηθείς, Για αυτά μόνο να υπερηφανεύεσαι, διότι τα μετά την γέννησή σου τα χάρισε ο Θεός, καθώς επίσης και αυτή τη γέννηση. 16. Όσες αρετές κατόρθωσες χωρίς το νου και τη λογική, αυτές και μόνο είναι δικές σου. Εφόσον το νου και τη λογική σου τα δώρησε ο Θεός». Όσε νίκε πέτυχε χωρί το σώμα σου, αυτές και μόνο οφείλονται στη δική σου προσπάθεια, εφόσον το σώμα δεν είναι δικό σου δημιούργημα, αλλά του Θεού. 17. Μην ξεθαρεύει παρά μόνο όταν δεχθεί την τελική απόφαση του Κριτού και να παρατηρήσει εκείνον τη Ευαγγελική Παραβολή, ο οποίο μετά την ανάκλησή του στο τραπέζι του γάμου, Δέθηκε χειροπόδαρα και οδηγήθηκε στο σκότος το εξώτερον. Δέκατον όγδον. Μην ανυψώνεις τον αυχένα σου, ενώ είσαι πλασμένος από γη, διότι πολλοί ρίφθησαν από τους ουρανούς, ανκίσαν άγιοι και άηλοι. Δέκατον όταν ο δαίμονας καταλάβει έδαφος στην ψυχή των οπαδών του, τότε τους παρουσιάζεται όταν κοιμώνται ή όταν είναι ξύπνοι υπό τη μορφήν Αγίου Αγγέλου ή μάρτυρος και τους δίδει πνευματικά χαρίσματα ή τους αποκαλύπτει διάφορα μυστήρια με σκοπό να εξαπατηθούν οι ταλέποροι και να χάσουν τελείως τα λογικά τους. 20. Κι αν ακόμη είχαμε υποστεί μηρίους θανάτους για την αγάπη του Χριστού, ούτε έτσι θα ξεπληρώναμε το χρέος μας, διότι άλλο είναι το αίμα του Θεού και άλλο το αίμα των δούλων, όχι βέβαια ως προς την ουσία, αλλά ως προς την αξία. 21. Ας μην βαψούμε ποτέ να συζητούμε για τους προημών πατέρας και φωστήρας συγκρίνοντας τους εαυτούς μας μαζί τους τότε θα διαπιστώσουμε ότι δεν επατήσαμε καν το πόδι μας στο δρόμο της πραγματικής μοναχικής ζωής και ότι δεν φυλάξαμε οσίω τις υποσχέσεις μας αλλά ότι βρισκόμαστε ακόμη στην κατάσταση των κοσμικών 22. 22. «Μοναχός» κατεξοχήν σημαίνει ο της ψυχής αμετεόριστος και σωματικές αισθήσεις ακινητοποιημένες. «Μοναχός» είναι εκείνο που προκαλεί εναντίον του τους δέμονες σαν άγρια θηρία και που τους αναγκάζει να απομακρύνονται από κοντά του και τους παρεξύνει. «Μοναχός» σημαίνει αδιάκοπη έκταση του νου και ακατάπαυστη λύπη για την παρούσα ζωή. Μοναχός σημαίνει άνθρωπος που έγινε ένα με τις αρετές, όπως ένας άλλος έγινε ένα με τις ιδόνες. Μοναχός σημαίνει άσβεστο φως των οφθαλμών της καρδίας. Μοναχός σημαίνει άβυσος ταπεινώσεως που εγκρέμισε και έπνιξε μέσα της κάθε πονηρό πνεύμα. 23. Η λύθη των αμαρτημάτων προκαλείται από την υπερηφάνεια διότι η ενθύμηση των αμαρτημάτων μας προξενεί ταπεινοφροσύνη 24. Υπερηφάνεια σημαίνει εσχάτη πτωχία μιας ψυχής που παρουσιάζεται κατά φαντασίαν πλουσία και που νομίζει ότι ζει στο φως ενώ βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι όχι μόνο δεν αφήνει αυτή τη μυαρά να προοδεύει κάπως, αλλά από υψηλά την ρίχνει κάτω. 25. Υπερήφανος σημαίνει ρόδι σπασμένο εσωτερικός, που εξωτερικός γυαλίζει το χρώμα του. Ο υπερήφανος μοναχός δεν χρειάζεται δέμονα που να τον πειράζει, διότι γίνεται πλέον ο ίδιος, δαίμονας και εχθρός του εαυτού του. 26. Ξένο είναι το σκοτάδι από το φως. Ομοίως ξένος είναι ο υπερήφανος από κάθε αρετή. Στην καρδιά του θα γεννηθούν του υπερήφανου, θα γεννηθούν λογισμοί βλασφημίας, ενώ στι ψυχές των ταπεινών ουράνιες θεωρίες. Ο κλέπτης απεχθάνεται το φως του ηλίου και ο υπερήφανος εξουδενώνει τους πράους ανθρώπους. 27. Πολλοί υπερήφανοι, δεν γνωρίζω πώς, αυταπατήθηκαν και νόμισαν ότι έφτασαν το ύψος της απαθίας, αλλά την ώρα του θανάτου τους είδαν τη φτώχεια τους. Όποιος συνελήφθη από αυτήν, δηλαδή την υπερηφάνεια, μόνο στη βοήθεια του Κυρίου μπορεί να ελπίζει, διότι γι' αυτόν είναι μάταιο να περιμένει σωτηρία από ανθρώπους. 28. Συνέλαβα κάποτε τούτη την ακέφαλο πλάνη να πλησιάζει πως την καρδιά μου ανεβασμένη πάνω στους ώμους της μιτέρας της. Της έδασα και τις δύο μεταδεσμά τη τις Τη μαστίγωσα με το μαστίγιο της ευθελίας και έτσι τις ανέκρινα με ποιον τρόπο εισερχονται μέσα μου και αυτές καθώς οι μαστιγώνονται μου έλεγαν. Εμείς δεν έχουμε ούτε αρχή ούτε γέννηση διότι είμαστε αρχηγοί και γεννήτερες όλων των παθών. Εμάς μας πολεμάει υπερβολικά η συντριβή της καρδίας που γεννάται από την υποταγή. Εμείς δεν ανεχόμεθα κανένα να μας εξουσιάζει. Γι' αυτό και όταν λάβαμε εξουσία στους ουρανούς, απεστατήσαμε από εκεί. Εμείς με ένα λόγο γεννούμε όλα τα πάθη που αντιστρατεύονται την ταπεινοφοροσύνη, διότι όλα όσα την ευνοούν είναι αντιμέτωπά μας. Αλλά αφού και στον ουρανό σημειώσαμε νίκη, πώς μπορείς εσύ να μας ξεφύγεις. Εμείς συνηθίζουμε πολλές φορές να εμφανιζόμαστε μέσα από ατιμίες, από την υπακοή, από την αοργησία, από την αμνησικακία και από την πρόθυμη διακονία. Τέκτα δικά μας, τέκνα δικά μας, λέει η είναι οι πτώσεις των πνευματικών ανθρώπων. Επίσης η οργή, η καταλαλιά, η πικρία, ο θυμός, η κραυγή, η βλασφημία, η υποκρισία, το μίσος, ο φθόνος, η αντιλογία και η ιδιορυθμία, η απίθια Ένα μόνο υπάρχει που δεν μπορούμε να τονικήσουμε και σου το φανερώνουμε επειδή μας μαστιγώνεις. Αν κατηγορείς διαρκώς τον εαυτό σου ενώπιον του Κυρίου με ειλικρίνεια, να με ο σαν Αράχμι σαν ένα τίποτε. Ή πως πάνω στον οποίο είμαι ανεβασμένη, εγώ η πανω είναι όπως βλέπεις η περιφάνεια, ειναι οπως βλεπεις Η καινοδοξία. η όμως ταπείνωσης και η αυτομεμψία θα περιπέξουν τον ύπο και τον αναβάτη του, ψάλλοντας μελωδικά την οδή τη νίκη. «Άσο με το Κυρίο, Ενδόξω γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβά την έριψε στη θάλασσα έξω για τα εύσιλον κεφάλαιο, και ησάβησον ταπεινώσεω. Βαθμής 22 Ο οποίο την ανέβηκε, ενίκησε. Αν βεβαίω κατόρθωσε να την ανέβει.